από τις κατανικτικότερες προσευχές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η γνωστή προσευχή του Οσίου εφρέμ του Σύρου το κύρια και Δέσποτα της Ζωής μου η οποία εκφωνείται περί τις 500 φορές σε όλη την περίοδο του τριοδίου Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τον εγκομιαστικό του λόγο προς τον Όσιο Εφραίμ μεταξύ άλλων τον αναφέρει ως πνευματικό ποταμό εφράτη της εκκλησίας πολύκαρπο άμπελο του Θεού άριστο μεταξύ των πατέρων και διδάσκαλο της οικουμένης κήρυκα της μετανοίας και πηγή δακρύων Εμείς θα ασχοληθούμε με τους πρώτους λόγους της εφρέμειας αυτής ευχής και συγκεκριμένα με τα πάθη της αργίας, της περιέργειας, της φιλαρχίας και της αργολογίας τα οποία ενώ φαίνονται ασήμαντα, ακίνδυνα και μερικές φορές μάλιστα επιθυμητά και ευχάριστα μα οδηγούν σε αποξένωση από τον Θεό και από τους ανθρώπου σε τραγική απομόνωση, σε οσφορική μοναξιά, σε πόνο βαθύ και πολύ. Περί αυτής, λοιπόν της οδύνης της ειδονής θα μιλήσουμε, ώστε να περιφρουρηθεί η καρδιά μας από το σκοτάδι των ύπουλων αυτών παθών. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρει πως η παράλογη ειδονή Είχε ω φυσικό αποτέλεσμα την οδύνη. Και τώρα χρειάζεται μια νέα οδύνη για να φτάσουμε στην πραγματική ειδονή. Η σύντομη ανάλυση των τεσσάρων παθών που προτάσσονται στην ευχή του Οσίου Εφρέμ θα μας βοηθήσει να εννοήσουμε το πόσο πράγματι οδυνηρή είναι η οδύνη που δίνουν τα πάθη στον κάθε λάτρη του και πόσο ευχάριστη είναι η αγωνία του αγώνα του κάθε παθοκτών αφού ο ίδιος ο Θεός στεφανώνει και χαριτώνει τους αθλητές και νικητές της αμαρτίας δίδοντας πλούσια ευλογία και πολύ αγιασμό η προς τον Θεό αγάπη μας είναι αληθινή υπάρχει και κρίνεται από τον κατά των παθών μας αγώνα ο Μέγας Όσιος, Γνωρίζει καλά, γιατί θέτει στο πρώτο σκαλοπάτι των παθών την αργία. Η αργία είναι ένα βαρύ νέφος που σκεπάζει την ψυχή και δεν την αφήνει να ανασάνει. Σκοτίζει το νου και δεν του επιτρέπει να δει τα πράγματα καθαρά. Ο αργός είναι συνεχώς ευάλωτος από την απόγνωση. Η καρδιά του, αργ... του αργού καταντά δοχείο απορριμμάτων και οι σοφοί του κόσμου την κακοχαρακτηρίζουν. Ο Σενέκα έλεγε πως η αργία είναι η τροφός της μιδαμινότητος, πως η αργία είναι ο τάφος του ζώντος αργού και πως η αργία φύρει περισσότερο τον άνθρωπο από την εργασία. Ο Οβίδιος την αργία αναφέρει ως συντηρήτρια της ανηθικότητος ο Πιτακός και ο Ισοκράτης την χαρακτηρίζουν ως κάτι το πολύ ανιαρό και ο Θεόκριτος, ηρωνευόμενος του αργούς, τους αναφέρει ως να έχουν πάντοτε εορτή. Οι πατέρες της Εκκλησίας σφοδρά τη μαστιγώνουν ως μητέρα αύτονων κακών. Ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηριστικά την παρουσιάζει ως αιτία κάθε κακουργίες και ο Ιερός Χρυσόστομος, ω πηγή πάσης αμαρτίας. Επόμενη, του σοφού εκείνου σόλωνος του Αθηναίου, στον οποίο ανήκει η γνωστή ρήση, αργία μητυρπάσης κακίας και τη σοφίας του Σιράχ, όπου πολύ κακία εδίδαξε η αργία. Ο αργός συχνά ταυτίζεται με τον οκνηρό, τον φυγόπονο, τον ανέμελο, τον ρέμπελο, αυτόν που ζει παρασιτικά και εις άλλον. άλλων. Αργός ακόμη είναι όχι μόνο ο άεργος, αλλά και ο εργοζόμενος άχαρα, ανόρεκτα, απρόσεκτα, βιαστικά και συγχυσμένα. Αργός κυρίως κατά την υπτική γραμματεία είναι ο ακυβιαστής. Ο μελετών και μη μελετών, ο προσευχόμενος, και μη προσευχόμενος, ο εκκλησιαζόμενος και μη εκκλησιαζόμενος. Βλέπετε πόσο ταλέπορος είναι ο άνθρωπος του πάθους αυτού. Πόσο αξιολύπητος και πόσο αγώνα προσωπικό και υπεύθυνο και σοβαρό χρειάζεται, πόσο βοήθεια, συνδρομή, προσευχή και έλεος θέλει. Έχει ανάγκη φίλων, συγγενών, πνευματικών, Αγίων και Αγγέλων, για να απαλλαγεί του φοβερού πάθους που τον δένει με τον εαυτό του το σαρκείο του, τις ιδέες του και την ομιζόμενη ανάπαυσή του Ας δούμε όμως πιο καλά τον άνθρωπο του πάθους αυτού που εντός του φωλιάζουν και ποάζονται και άλλα πάθη Ο άνθρωπος που επί καιρό αφήνει τα άκρα του ακίνητα θα πάθει αγγύλωση η συνείδηση αν περιφρονηθεί σιγάζει και σβήνει. Η ψυχή αν πάψει να προσεύχεται θα μείνει αγρό ακαλλιέργητο και θα χρειαστεί πολλή σκόπο για να βρει την ηκμάδα της. Η αργία είναι το έφορο έδαφος για να, να πτυχθούν τα αγκάθια των ρυπαρών λογισμών, των εσφρών φαντασιών, των ατόπων πράξεων και των πονηρών ενθυμίσεων. Την κατάσταση αυτή ο άνθρωπος χάνει τη σοβαρότητά του την αξιοπρέπειά του και την ευγένειά του. Πλήττει, νευριάζει άγχεται με ή οδηγείται στη διασκέδαση, την περιπλάνηση την πολυλογία την ευτραπελία και την ηρωνία. Η εργασία βοηθά και στηρίζει στην απαλλαγή του νοσήματος της αργίας. Θέλει όμως και εκείνη τρόπο και μέτρο για να μη μας οδηγήσει σε άλλα αδιαέξοδα και κυρίως την πλεονεξία Ακόμη και στην έρημο οι ασκητές δεν έπαβαν να καλλιεργούν τη γη να εργοχηρούν και να τρώγουν τον άρτο τους με τον υδρότα τους για να μη γίνονται βάρο τους άλλους και να μη η αρχή αδουλώσει τις δυνάμεις της ψυχής Ο πνευματικός άνθρωπος Γράφει ο Αρχιεπίσκοπος χερσόνο Σινοκέντιος αναφωνή. «Μη δώσεις, Κύριε, οι ημέρες τη ζωής μου, οι τόσο λίγες και σύντομες να κυλήσουν στη ματαιότητα του κοσμικού φρονήματος και στην απραξία Μη με αφήσεις να θάψω τα τάλαντα που μου ενεπιστεύεις στη γη της λύθης και της οκνηρίας Τον άνθρωπο του Θεού χαρακτηρίζει η γενναιότητα η ειρήνη και η χαρά. Τον αποθαρρυμένο, λυπημένο και κουρασμένο αργό τον έχει καταλάβει πνεύμα αντίθετο του Ευαγγελίου του Χριστού. Μια παρατηνόμενη σκοτεινιά έχει σκεπάσει την καρδιά του ανθρώπου. Η κατάσταση όμως αυτή συνήθως είναι η θελημένη. Είναι μία παράδοση ανεφόρων στην όποια κατάστασή μου δίχως καμία διάθεση και προσπάθεια για μια αλλαγή. Και όσο η κατάσταση αυτή χρονίζει, τόσο σοβαρότερη γίνεται η ασθένεια. Μπορεί έτσι η ψυχή εύκολα να οδηγηθεί σε μαρασμό και απελπισία. Δεν είναι μικρός, δυστυχώς, ο αριθμός των ψυχών που από διαφορετικές αφετηρίες, αφορμές και αιτίες Έπαυσαν εσωτερικά να αντιστέκονται, το ανικανοποιητό του κυρίευσε καταδικαστικά, και η ερήμωση, η πλήξη, η ανία και η θλίψη έγιναν οι φίλε τη καρδιάς τους Το πνεύμα της απελπισίας που γεννιέται από το πνεύμα της οκνηρία, εμποδίζει να αρχίσουμε μια πνευματική πορεία. Νομίζουμε πω όσιο Εφρέμ κυρίω. Την επιβλαβή αργία της μη εκτελέσεως των εντολών του Θεού εννοεί. Ο άνθρωπος έχει κληθεί να γίνει άγιος. Το ότι δεν φτάνουν όλοι στην αγιότητα, οφείλεται στην αργία. Που είναι, κατά ένα αγιορείτη γέροντα, ευθέως αντίθετη με την ανάπτυξη του πνευματικού ανθρώπου, η οποία είναι άρνηση της προσωπικής εξελίξεως, μαράζωμα στη στασιμότητα τελικώς παρατηρείται ο κόσμος να κυλά σε δύο αντίθετα ρεύματα σε δύο παράλληλους πεζόδρομους στο ένα ρεύμα σεργενίζουν οι αργοί κουτσομπολεύοντας, περιπέζοντας, αμεριμνώντας με συνηθισμένο επίλογο της πορείας τους παράπονα πολλά για το πόσο άσχημα αισθάνονται και πόσο κουρασμένοι είναι το άλλο ρεύμα κυλούν με γοργότερο ρυθμό, παρότι φορτωμένοι τόσα βάρη, υποθέσεις, ασχολίες και εργασίες, αυτοί που καθημερινά συνθλίβονται από τους σκοπούς, συντομεύοντα έτσι τον χρόνο της ζωής τους της ίδιας, για την οποία, όπως λένε, παλεύουν. Τελικώς, όσοι αργοί και οι πολυάσχολοι και πολυμέριμνοι είναι δουλωμένοι φοβερά. Και αυτό... Είναι και το μεταξύ τους κοινό σημείο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιοριτής στο πολύτιμο έργο του τα πνευματικά γυμνάσματα γίνεται αναλυτικός και πολύ παραστατικός. Αναφέρει πως ο δαίμονας άνοιξε σε αυτόν τον κόσμο ένα σχολείο πονηριών. Βλέποντας πως αυτός δεν προλαβαίνει να δίνει μαθήματα κακουργία. Κι έβαλε στη θέση του την αργία διδάσκαλο όπου και οι χειρότεροι μαθητές γίνονται οι καλύτεροι μαθητές της Οι μαθητές προκόπτουν με το να γίνονται εχθροί των κόπων και φίλοι των ειδονών Δεν ειστερούν όμως και οι μαθητές του ίδιου σχολείου που διδάσκονται την υποδούλωση στις περιτές υποθέσεις και μέρημνες Μην νομίσει κανείς πως όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στους εκτός Εκκλησίας. Το πνεύμα της αργίας και οκνηρίας, όταν καταλάβει την ψυχή του πιστού, προφασίζεται ασθένειες για να μην εισθέβει, να μην εκκλησιάζεται, να μην προσεύχεται και γενικώ να μην εγκρατεύεται. Οι πολυάσχολοι πάλι τις ίδιες περίπου δικαιολογίες βρίσκουν και παγιδευμένοι σε μάταια έργα, δεν βρίσκουν καιρό για και να εκκλησιαστούν και να μελετήσουν κάτι προς ψυχική ωφέλεια Αν τους μείνει λίγος χρόνος, τον δίνουν στην ανάπαυση Αν καταφέρουν κάποτε να ξεγλιστρήσουν από όλα αυτά που τους απασχολούν Και βρεθούν στην εκκλησία, στη μελέτη ή την προσευχή Ο νους τους τρέχει αλλού Το φως του Ευαγγελίου είναι το μόνο που μπορεί να φωτίσει όλες τις γωνιές καρδι... της καρδιάς και του νου να διαλευκάνει τα στίγματα, να ξεκαθαρίσει τα όρια, τα όρια των παθών και των δυνατοτήτων, να απαντήσει τα ερωτήματα ποιο είναι το μέτρο, να οδηγήσει τα βήματα σε τρίβου σωτηρίας. Το Θείο Φως θα παραμυθήσει και ζωογονήσει. Η Θεία Χάρη θα ανεβάσει τον πεπτοκότα από τις φυλακές του Άδη στι πύλες του ουρανού. Πρέπει όμω να το ζητήσουμε με λόγο και έργο και θερμή και σία, Σαν τον αγιορείτη Ασκητή, τον Μέγα Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, εκ βαθέων να κραυγάζουμε. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Την περιέργεια, πολύ σοφή του κόσμου, εύστοχα την καταδικάζουν. Γιατί ένας που είναι περίεργος, δεν μπορεί να είναι και εισέμιθος κατά τον Τερέντιο. Γιατί όποιος ασχολείται με ξένα πράγματα αρρωσταίνει από την περιέργειά του κατά τον ευκλήδι το Μεγαρέα. Ο Άγιος Καστιανός Ρωμαίος, στον έκτο περί τον οκτώ λογισμών της κακίας λόγων του, αναφέρει πως «από την αργία γεννιέται η περιέργεια, από την περιέργεια η αταξία και από την αταξία κάθε κακία». Η περιέργεια λοιπόν συνδέεται με την αργία και πιστά την ακολουθεί. Είναι, κατά τον καταπληκτικό στις παρομοιώσεις, όσοι ο Ιωάννη της Κλίμακος η κόλα που μας κρατάει προσκολλημένους στη γη. Είναι αλήθεια πως ο αργός και περίεργος με κάτι εύκολο θέλει να ασχολείται ώστε να δικαιολογεί την ύπαρξη και την παρουσία του. Αθετώντα την εκτέλεση των θείων εντολών και άλλων σοβαρών εργασιών ψάχνει και βρίσκει μια απατηλή ενασχόληση με τους άλλους και τα πράγματα θεωρεί ολοκλήρωση τη φροντίδα και τι ερωτήσει για τα πολλά φοβούμενος και αποφεύγοντας συστηματικά τα επώδυνα Η περιέργεια και η φυγοπονία κατά τους πατέρες τη Εκκλησίας τον εργάτη των παθών. Αντιθέτως, ο φίλος του Θεού με ρημνά πάντα πως να ρέσει στον Κύριο και αυτή είναι η κύρια φροντίδα του. Η περιέργεια επίσης πανερώνει τη φιλαυτία του ανθρώπου καθώς και την υπερηφάνεια του. Η περιέργεια τύπτει και τους θεωρούμενους ευθείς και πολλοί τους εφάνταστους οι οποίοι είναι και ευκολότερα επιρρεπείς στην πολυλογία και την υψηλοφροσύνη. Η ειδονή της λεξιθυρίας, των λογοπαιγνίων, της επιδείξεως γνώσεων, είναι δείγμα περίεργων, που ασχολούνται πολύ με τους άλλους, που θέλουν να αρέσουν στους άλλους, που θέλουν να κυριαρχούν των συζητήσεων. Έτσι φτάνουν, ασχολούμενοι συνεχώς με τους άλλους, να μην ασχολούνται διόλου τον εαυτό του, να μην δέχονται συμβουλές και κρίσεις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 πάντοτε κινείται με καχυποψία και περιέργεια κάνοντας την ακόλουθη σκέψη. Αν μιλάει κανείς εναντίον μου και εγώ τον ακούσω θα καταλάβω ποιο είναι το σφάλμα που με κατηγορεί και θα διορθωθώ. Ο Μέγας Αββάς όμως αμέσως καταδικάζει τον σκεπτόμενο έτσι τον θέλει μάλιστα δαιμονοκίνητο. Αν έχει πράγματι η διάθεση διορθώσεως ο άνθρωπος Α μετανοήσει όταν του υποδείξουν το λάθος του και ας μην αυξάνει και δικαιολογεί έτσι την περιέργειά του. Είναι καλή και απαραίτητη η γνώση και η φιλομάθεια. Όμως όσο κακή είναι η αγνοσία και η αμάθεια, τόσο προσοχή θέλει η ακατάπαυστη περιέργεια και η από αυτή πολυπραγμοσύνη και διάθεση. Οι πολλοί, μάταιοι, άτακτοι και βλαπτικοί λογισμοί Κοτίζουν το νου και δεν τον αφήνουν να εννοήσει και εκείνο που πρέπει. Α συγκεντρώνε το άνθρωπο στον εαυτό του και σας ασχολείται με τα απαραίτητα και αναγκαία. Τα τόσα καθημερινά μηνύματα, οι ειδήσει και οι μεταβολές του κόσμου, όσο κι αν θέλουμε δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Με σύνεση α συγκεντρωνόμαστε στα χρήσιμα και ουσιαστικά ωφέλημα. Α γίνουμε σαν τους σοφούς εκείνους επιστήμονες που κατορθώνουν τα μεγάλα ασχολούμενοι με τα μικρά. Α εξειδικευτούμε να γνωρίσουμε τα βάθη των καρδιών μα, όπω λέγει ο πάνσοφο άγιο Νικόδημος ο Αγγερι. Α είσαι προσεκτικό σεραστή στο να καταλάβει τα πνευματικά και ουράνια. Και βέβαια θέλει σε βαρεστήσει πολύ των θεών. Ο οποίο έχει διατου εκλεκτού και υγαπημένου του εκείνου που τον αγαπούν και σπουδάζουν να κάνουν το θέλημά Του. Η φοβερή φυλαρχία είναι συνδυασμένη με την περιέργεια. Αν ο άνθρωπος φροντίζει μόνο για τα υλικά, αυτόν θέλει να είναι και κυρίαρχος. Αν σε καταλάβει η φυλαρχία, δεν θα σε αφήσει εύκολα ήσυχο. Θα σε ταλαιπωρήσει τόσο πολύ, μέχρι να σε εξαντλήσει και γελιοποιήσει. Είναι τρομερά ερεθιστική, εκδικητική και αποτρόφαιη. Αγγέλους γκρέμισε από τον ουρανό. Κατοίκου του παραδείσου τους απομάκρυνε από αυτόν χερέκακα. Σοφούς τους έκανε άσοφους. Ακόμη και μικρούς τους ξεγελά πως θα τους κάνει μεγάλους. Όλοι είναι ευάλωτοι από τις αιτιές του ολέθριου αυτού πάθους. Και αυτοί οι κάτοικοι της ερήμου, που άφησαν τα πάντα για χάρη εκείνου μπορεί να διαπληκτίζονται για πενταροδεκάρες ή πρωτοκαθεδρίες όπως έλεγε ένας γέροντα. Κι όμως να, που ένας ολόκληρος κόσμος κοινωνία, γονείς και δάσκαλοι από παιδιά μας πιάνουν από το χέρι για να μας οδηγήσουν στις κορυφές της επιτυχίας της δημιουργία και τη τελειότητος. Εγγύηση για το μέλλον, για τη σταδιοδρομία για την εξασφάλιση ανέσεως είναι να είσαι μεγάλος, πρώτος και σπουδαίος. Αυτό που δεν έγινε ο πατέρας πρέπει να γίνει τώρα το παιδί, μπορεί δεν μπορεί. Σπουδή μεγάλη λοιπόν για σπουδές, για επιμόρφωση, για τίτλους και περγαμινές. Μεγαλώνοντας όμως έτσι τα παιδιά, με το να έχουν τα πρωτεία και να ηγεμονεύουν, μεγαλώνουν φυσιολογικά... Μήπως έτσι μολύνουμε την αγνότητα της καρδιάς τους με το φθόνο και τη ζήλια και τα κάνουμε τραγικούς μάρτυρες της φιλαρχίας Είναι ανέτοιμα τα παιδιά για την οποιαδήποτε αποτυχία στη ζωή η οποία είναι δυνατό να μην έλθει έλεγε ένας έμπειρος αγιορείτης πνευματικός Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει η αποτυχία αλλά η επιτυχία Ας το σκεφτούμε λίγο και θα δούμε πόσο λαθεμένη είναι η παιδαγωγική μας. Μα είναι δυνατόν να είμαστε στη ζωή όλοι πρώτοι. Είναι δυνατόν σε ένα να κάθονται όλοι στις πρώτες θέσεις. Ο φύλαρχο είναι μανιώδης, άρρωστος, ακατάστατος, επικίνδυνο, ασύνετος και ανυπόμονος. Συνεχώς βλέπει τους άλλους εμπόδια στο δρόμο του ω αντιπάλους και επιβουλευτές της πορείας του. Οι φιλίες του είναι οι τα λόγια του φιλόφρονα εκεί από που ξέρει ότι θα προαχθεί. Στους άλλους φαίρετες και ως και υπεροπτικό. Όταν μάλιστα είναι και άνθρωπος δίχως καθόλου προσόντα και ικανότητε, τότε γίνεται τελείω γελίος. Η φιλαρχία, αδελφοί μου, διαφοροποιεί τη συμπεριφορά μα προ των πλησίων. Τον βλέπουμε ως καλοπάτη για να πατήσουμε πάνω του και να ανεβούμε. Τον μετατρέπουμε δηλαδή σε πράγμα ή εργαλείο για να τον χρησιμοποιήσουμε κατά τις ανάγκες μας. Η αληθινή σχέση όμως μεταξύ των ανθρώπων δεν υπάρχει στην εκμετάλλευση και την εξαπάτηση, αλλά στην ιερότητα της προσφοράς και της διακονία Ο χριστιανός αγωνίζεται βεβαίως για την προκοπή και την τελείωσή του, υπομονετικά, ταπεινά, δίχως να παραγκονίζει τους αδελφούς του, όταν μάλιστα τους βλέπει να είναι και χαρισματούχοι. Χαίρεται να είναι και δεύτερος, με την αξία του, με τη συνείδησή του καθαρή, της οποίας πολυτιμότερο δεν υπάρχει. Ποτέ δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του την πλεκτάνη, τη δολιότητα και την εξαπάτηση για να ανέλθει στην πρώτη θέση. Η απογοήτευση για την αποτυχία δεν έχει θέση στην καρδιά του Χριστού ο φίλος του Χριστού θα βρει αφορμή ταπεινόσεως και θερμότερης προσευχής τη φαινόμενη αποτυχία δεν θα αποθαρρυνθεί δεν θα αποκάνει θα επανέλθει αν χρειαστεί μα δεν θα παραπονεθεί κακομήρικα ο χριστιανός αφήνεται στα χέρια του Θεού για να τον οδηγήσει στα υψηλότερα προετοιμαζόμενος φυσικά ο ίδιος όπω είπαμε μα δίχως διασύνη και προπέτεια. Γνωρίζει ο πιστός, έτοιμος να αναμένει καρτερικά, δίχως να τον ταράζουν οι καθυστερήσει ή οι αδικίες, οι αναβολές ή οι δοκιμασίες. Ακόμη θα πρέπει να πούμε πως δεν χρειάζεται να είναι κανείς στην πρώτη θέση της όποιας ιεραρχίας για να ασκεί φιλότιμα και αποδοτικά τα τάλαντα που του ενεπιστεύει ο Θεό να προσφέρει κανείς τις γνώσεις και τις εμπειρίες του μπορεί και στο τσαγκαρά δικό του και στο πανεπιστήμιο αν είμαστε σωστά τοποθετημένοι εσωτερικά σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε θα είμαστε ευχαριστημένοι μάλιστα οι πρώτες θέσεις θέλουν μεγαλύτερες θυσίε κόπους και αγώνες αστεκόμαστε περισσότερο με μπροστά του παρά με λαχτάρα μια άλλη ασίγαστη επιθυμία πρωτοκαθεδρίας ας καταλάβει την καρδιά μας να συμβασιλεύσουμε με τον Χριστό γιατί όπως λέει ένας άλλος ενάρετος αγιορείτης για την παρούσα ζωή να θέλουμε τα πρώτα και τα καλύτερα και για την άλλη ζωή να μας αρκεί μια γονίτσα ας δώσουμε όλη τη φιλαρχία και φιλοπρωτεία μας στο πώ θα βρεθούμε σαν τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού Ιωάννη τον Θεολόγο την αυτό ας πούμε στα παιδιά μας Στους συγγενείς και φίλους μας Και κυρίως στους εαυτούς μας Μας βλάπτει η δίψα εμάς των ανθρώπων Να κυριαρχούμε στους άλλους Λέγει ο Επίσκοπος Βανάτου Αμφιλόχιος Ράντοβιτς Γι' αυτό και γίνεται η προσευχή Να μας απελευθερώσει ο Κύριος από το πνεύμα φιλαρχίας Είναι ένα πνεύμα δαιμονικό που κυριαρχεί σε όλους μας λίγο πολύ. Καθένας από μας θέλει να κυριαρχεί τον άλλον. Και όπου το πνεύμα αυτό της φιλαρχίας, εκεί φεύγει το πνεύμα της ταπεινώσεως του Κυρίου και το πνεύμα διακονίας και το πνεύμα πραγματικής αγάπης του Θεού. Ο πατήρ Αλέξανδρος μέμαν στον ίδιο τόνο συνεχίζει. Αν ο Θεός είναι ο Κύριος και δεσπότης της ζωής μου, τότε το εγώ μου γίνεται ο Κύριος και Δεσπότης μου. Γίνεται το απόλυτο κέντρο του κόσμου και αρχίζω να εκτιμώ το κάθε τι με βάση τις δικές μου ανάγκες, τις δικές μου ιδέες, τις δικές μου επιθυμίες και τις δικές μου κρίσεις. Αν η αργία και η περιέργεια με οδηγούν στην πνευματική μου καταστροφή, η φιλαρχία και η η αρκολογία Ολοκληρώνουν το έργο της καταστροφής Με την πνευματική δολοφονία των αδελφών Η αργία σε καθυλώνει Η περιέργεια σε κοινή Η φυλαρχία σε ταράζει Και η αργολογία σε ταρακουνά Όπως η φουρτουνιασμένη θάλασσα Για να σου φέρει ναυτία Είναι πλούσια σε αγαθά η θάλασσα Και πόσο σε γαλινεύει ένα ταξίδι στα ήσυχα νερά τη. Σαν τη θάλασσα είναι και ο ανθρώπινος λόγος. Ξεκουράζει ή κουράζει, πνίγει ή ζωογονεί. Πράγματι, ο λόγος του ανθρώπου είναι ανεκτήμητο δώρο. Και αξίζει τόσο, ώστε να μας ζητείτε απολογία για τη χρήση του κατά την ημέρα της κρίσεως. Ο λόγος είναι το σκύπτρο της κυριαρχίας του ανθρώπου στον κόσμο. Τον χρυσό αυτό συνδετικό κρίκο μεταξύ των ανθρώπων να τον αφήνουμε επιδέξια χαλαρό ή θελημένα ελαττωματικό έξυπνα παραποιημένο τεχνιέντος απατηλό και ανεδός ψεύτικο Οι όποιοι λόγοι μένουν πάντοτε στη μνήμη των ανθρώπων τους επεξεργάζονται σε ώρες ισιχίες για να λυπούνται ή να χαίρονται αναλόγως Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις εκφράσεις μας και περισσότερο στους χαρακτηρισμούς και τις κρίσεις μας. Είναι ανεπίτρεπτο να μιλάμε με τόση ευκολία. Ο φλίαρος γίνεται ανεκτός, αλλά σπάνια σεβαστός. Κανείς ποτέ δεν κατηγόρησε τον ολιγόλογο και σιωπηλό. Τελικά, ο αργολόγος αποστρέφεται από του πολλού πως αποστρέφεται από τους πολλούς και είναι φίλος των ομοίων του αλλά και ο ίδιος συχνά δεν αργεί να κουράζεται από αυτή τη συνεχή κένωση και πληθωρικότητά του αυτά που σχολιάζει, κρίνει και καταδικάζει σύντομα θα του συμβούν και του ίδιου η μανιώδη σκανδαλοφυρία η επέσχυντη συκοφαντία η θεομίσιτη κατηγορία αρχίζουν συνήθω. Από την φλιαρία της περιτολογίας. Τα πάθη αυτά τα γεννούν ψυχές που τα διακατέχουν και στα κατηγορούν ή τουλάχιστον ψυχές που τα επιθυμούν. Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, την πολυλογία χαρακτηρίζει θρόνο τη ματαιότητος. Σημάδια γνωσίας, είσοδος στην κατάκριση, οδηγός στην ανοησία πρόξενο του ψεύδους, διάλυση της πνευματικής εφορίας της προσευχής. Αντίθετα, για την με και διάκριση σιωπή, μιλά πολύ κολακευτικά. Την ονομάζει μητέρα της προσευχής, ανάκληση από την εχμαλωσία των παθών, επιστάτη των λογισμών, σκοπό που παρατηρεί τους εχθρούς, Πρόξενο καλής ανησυχίας και λύπης, εχθρό του αδιάτριτου θάρρους, μυστική πνευματική ανάβαση. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης στον ίδιο τόνο συνεχίζει, ονομάζοντας την πολυλογία υπόθεση αγνοσίας και μορίας, θύρα της καταλαλιάς, υπηρέτη των ψεμάτων και της ψυχρότητος της ευλαβούς θερμότητος Τη σιωπή, θαυμάζοντας, την αναφέρει βεβαία ελπίδα της νίκης, αγαπημένη από εκείνον που δεν θαρεύει το, στον εαυτό του, θαυμαστή βοήθεια στη γύμναση των αρετών και σημείο φρονιμάδας. Ο Αβάς Δωρόθεος κάνει μια αξιόλογη παρατήρηση λέγοντας Πολλέ φορές συζητάμε από μια διάθεση αρκολογίας» κάτι θα πούμε ίσως χωρίς να το θέλουμε θα μας ξεφύγει και θα λυπήσουμε τον αδελφό μας ενώ όταν μιλά κανείς με τριμένα προς του άλλου δεν θα επιτρέψει ο Θεός να ταραχθεί ο άλλος από τους λόγους μας αλλού συνεχίζει ο ίδιος ο Όπω όπως ακριβώς νηστεύουμε από τροφές έτσι να νηστεύει και η γλώσσα μας και να είναι μακριά από την καταλαλιά, το ψέμα, την αρκολογία την αποδοκιμασία του πλησίον, την οργή και γενικά κάθε αμαρτία που γεννιέται από τη γλώσσα Ο Αβάς Ισόης επί τριάντα ολόκληρα χρόνια επαναλάμβανε την προσευχή του, στην προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ σκέπασόν με από των πτωμάτων της γλώσσης μου Βλέπετε μια θαυμαστή συμφωνία των θέσεων των πατέρων της ερήμου για τη στάση και τη σχέση των ανθρώπων της κοινωνίας. Δεν θα μετανιώσουμε λοιπόν αν μάθουμε όχι αμέσως να σιωπούμε ψυχρά και αδιάκριτα μα έστω να λέμε γενικός πιο λίγα. Ας διακατέχει το λόγο μας το μέγα αυτό δώρο που έδωσε ο Θεός μόνο στον άνθρωπο το μέτρο, ο σεβασμός και η ερώτητα. Ο λόγος μας δόθηκε προς δοξολογία και ευχαριστία του Θεού και για να εκφράζουμε την αγάπη μας προς τους ανθρώπους και να συνδεόμαστε μαζί τους και όχι να χωριζόμαστε και απομονωνόμαστε και από τον Θεό και από αυτούς. Τα τέσσερα αυτά κακά πνεύματα που αναφέραμε είναι σαν ένα τετράτροχο όχημα που με ταχύτητα αυξημένη μα οδηγεί στον κρεμό. Στιβαγμένα τα πάθη αυτά σε μια ψυχή δεν μπορεί να μην την έχουν άρρωστη βαριά. Και να γιατί. Η αργία σκοτώνει τη συνείδηση απέναντι του Θεού. Η περιέργεια σκοτώνει τη συνείδηση απέναντι στα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε για την καταστροφή μας και όχι για τη σωτηρία μας. Η φιλαρχία η οποία δεν υπολογίζει τον άνθρωπο σκοτώνει τη συνείδηση απέναντι του πλησίον και η αργολογία σκοτώνει τη συνείδηση απέναντι στον εαυτό μας μέσω της πατάλης του θεϊκού λόγου. Να γιατί... Από τα 300 πάθη που αναφέρει ο Όσιος Πέτρος ο δαμασκινό στη Φιλοκαλία, επέλεξε μόνο αυτά τα τέσσερα ο Όσιος Εφραίμ, γιατί έχουν τόση δύναμη, ώστε εύκολα να νεκρώνουν την ψυχή, χωρίς μερικές φορές και να το υποψιαζόμαστε. Άλλο λιγότερο και άλλο περισσότερο πέφτει σε αυτά τα πάθη. Ας προσευχηθούμε θερμά στον Κύριο, να μας απαλάξει από αυτά και αστιμόμαστε την ιστορία του μοναχού εκείνου που επί εννέα συνεχή έτη εταλαιπωρεί το πολύ από τον πόλεμο των πονηρών λογισμών απελπισμένος είπε στον εαυτό του με τέτοιους λογισμούς που έχω χάνω την ψυχή μου και δεν ελπίζω να σωθώ ας πάω λοιπόν στον κόσμο και σηκώθηκε να πάει στον δρόμο που πήγαινε άκουσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε. Οι εννέα χρόνια που πειραζόσουν από τους λογισμούς και τους πολεμούσες είναι όλοι στέφανή σου και δόξα σου. Μόνο επέστρεψε με ειρήνη και θέλησε λαφρουθεί από τους λογισμούς. Και επέστρεψε ο μοναχός και ανεπάφθη πλήρως. Ο κόσμος αδελφοί μου Ξεγελά τον κόσμο με το να του προσφέρει μια επιφανειακή και παροδική χαρά και γλυκύτητα. Η φαινομενική αυτή η Ιδονή γεννά οδύνη, δουλεία, θλίψη και έλλειψη νοήματος. Η στα σταυρούμενη μας δίδει την όντως Ιδονή, την ανεκλάλητη χαρά, την γλυκιά ωραιότητα της συνεχούς συνυπάρξεως μετά του Χριστού. Αυτή η συνύπαρξη δίδει στη ζωή του ανθρώπου μια κατανίκητη χαρά. Ο κόσμος είναι μουντός για τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει παρά τη χαμηλή μορφή της ζωής. Ο σημερινός άνθρωπος είναι αγχώδης γιατί το επίπεδο του τρόπου ζωής του επιτρέψτε μου είναι κάτω του μετρίου. Με αληθινή χαρά θα γεμίσει ο άνθρωπος όταν σταυρώσει τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Και μέσα σε αυτό το Σταύρωμα θα έλθει η μεγάλη και αγία χαρά της ελευθερίας, της ανέσεως και της αναψυχής. Σε ένα Αγιορείτη ασκητή κάτι δόρισαν και αυτό σε λίγο το δόρισε σε ένα επισκέπτη του λέγοντας ένα άλλο απλά. τα Ταπεινώθηκα που το έλαβα Χάρηκα πιο πολύ που το έδωσα Εδώ είναι ο σταυρός και η Ανάσταση Ο εξωτερικός σταυρός της κενώσεως Της ταπεινώσεως, της πενίας, Η εσωτερική Ανάσταση της χαράς Της αγάπης, της προσφοράς και της διακονίας Η σχέση του μοναχού με τον αδελφό του Μοιάζει με τη σχέση του Θεού με την ανθρωπότητα Ο κόσμος είναι ένα δώρο του Θεού όπως γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Τανιλοάη. Το δώρο προσφέρεται από κάποιον για να κερδίσει την αγάπη, για να πραγματοποιήσει ένα διάλογο αγάπης μεταξύ αυτού και εκείνου στον οποίο το προσφέρει. Όταν όμως εκείνος προσκολάται εξ ολοκλήρου στο δώρο και ξεχνά τον δωρητή, τότε δεν ανταποκρίνεται στην αγάπη του και ο διάλογος της αγάπης μεταξύ του δεν πραγματοποιείται. Οφείλωμε να λησμονίσουμε και να υπερπηδίσουμε με κάθε τρόπο το δώρο για να δούμε τον Θεό, τον δωρητή. Όσοι λοιπόν δόθηκαν στην απόλαυση των δώρων, λησμόνησαν τον δωρητή και πληγώθηκαν θανάσιμα από την οδύνη των ηδωνών. Αδελφοί μου αγαπητοί, πνευματικός άνθρωπος είναι ο αγωνιζόμενος άνθρωπος. Ο παραμυθητικός Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος αναφέρει σε ένα από τα εκατό παρηγορητικά του κεφάλαια. Οι εχθροί δαίμονες πολεμούν το ήθος και την προθυμία, ραπίζοντας την ψυχή με ποικίλου και ανίποτους πειρασμούς. Από τις πολλές και απερίγραπτες θλίψεις πλέκεται ο Στέφανός Και στις αδυναμίες δείχνεται τέλεια η δύναμη του Χριστού Και στις πιο τροπές καταστάσεις συνηθίζει να ανθίζει η χάρη του Πνεύματος Όποιος μισεί την αμαρτία αγαπά τη ζωή Όποιος αγνοεί την αμαρτία ζει μια ρηχή ζωή ο σύγχρονος πολιτισμός σιωπά πολύ διακριτικά στις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου. Η Αγία μας Εκκλησία με τη συσσωρευμένη πύρα τόσων αιώνων έχει να μας δώσει πολύτιμες συμβουλές στον αγώνα μας κατά των παθών και της αμαρτία. Η αμαρτία είναι η απόρριψη του Θεού και χωρισμός από Αυτόν. Ο άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για την ψυχή του ασχολείται με κατώτερα πράγματα και χάνει την ψυχή του κατά τους Αγίους Πατέρες μας τρεις θάνατοι υπάρχουν ο πρώτος όταν ο άνθρωπος είναι νεκρός για την αμαρτία και ζει για τον Θεό ο δεύτερος είναι ο φυσικός θάνατος ο χωρισμός δηλαδή της ψυχής από του σώματος και ο τρίτος θάνατος είναι ο πνευματικός θάνατος Ο πριν από τον φυσικό θάνατο θάνατος της ψυχής Όπου ο άνθρωπος ζώντας την αμαρτία Στερείται της κοινωνίας της Θείας Χάριτος Αυτοί οι τρίτοι νεκροί Κυκλοφορούν καθημερινώς ανάμεσά μας ω άπιστοι ή άθεοι Ερετικοί ή αμετανόητοι Άπλιστοι και πλεονέκτες Αλλά και του περιβόλου της Εκκλησίας ως αργή, περίεργη, φύλαρχη και αργολόγη. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο φοβισμένο και αγχώδη, παγωμένο και κλειστό. Η αμαρτία ρίζα έχει κυρίως την υπερηφάνια και κλάδους πολλούς και ιδιότροπους. Προσπαθεί λοιπόν να συντηρηθεί ο άνθρωπος, να ασφαλιστεί, να έχει γερά θεμέλια στη γη, ώστε να είναι επηγείως αθάνατος. Πλουτίζει, πλεονεκτή, Ζει και κινείται άνετα στη δόξα της ευθεμονίας και νομίζει πως έτσι ζώντας πως θα αποφύγει τον θάνατο. Στο αρχονταρίκι μιας αγιορήτικης μονής διαβάζουν οι προσκυνητές μια επιγραφή που δημιουργεί ποικίλα σχόλια. Γράφει Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις αναφέρεται στον πρώτο θάνατο που αναφέραμε. Για τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι η μεταθανάτια ζωή, αλλά και μια τωρινή πραγματικότητα. Έτσι, αν κάποιος ζει για τον Θεό και έχει νεκρώσει τον εαυτό του για την αμαρτία, δεν φοβάται τον φυσικό θάνατο, γιατί θα είναι συνέχεια της παρούσης μακαρίας ζωής, που ζει παρέα με τον Χριστό Όσο περισσότερο νεκρός πνευματικά είναι ο άνθρωπος τόσο περισσότερο φοβάται τον φυσικό θάνατο Αφενός επειδή γνωρίσει μόνο την ύπαρξη των εφήμερων και θαρτών και όταν τα χάνει αισθάνεται ότι τα χάνει όλα και αφετέρου επειδή έστω και κάπως αόριστα αισθάνεται ενοχή και εσωτερικό έλεγχο ο θάνατος και ο φόβος αυτού είναι η πηγή της αμαρτίας. Ο Χριστός κατά τον Απόστολο Παύλο ήλθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δουλεία του δαίμονα και τον φόβο του θανάτου. Η ειδονή τη γεύσεως του απαγορευμένου στον παράδεισο καρπού έφερε την οδύνη της πτώσεως. Τότε πέθανε για πρώτη φορά ο Αδάμ. Από πρόσωπο έγινε άτομο. Έχασε την ικανότητα να αναφέρεται στον Θεό. Έγινε εγωκεντρικός, αφού αλωτριώθηκε από τον Θεό. Αυτό ακριβώς λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο περιθεοποιούμε θέξεως έργο του. Της ψυχής θάνατος είναι η αλωτρίωση της ζωής του ανθρώπου από τον Θεό. Δια των μυστηρίων της Εκκλησίας και της ασκήσεως των αρετών, Επιτυγχάνεται η ανάπλαση, η μεταμόρφωση του ανθρώπου. Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό κάνει τον άνθρωπο νικητή της φύσεως ανακενισμένο, άγιο. Όσο άνθρωπος ποθεί τον, τον Θεό, τόσο τον γνωρίζει και αγαπά. Για να φτάσει σε αυτήν την ολοκληρωτική αφιέρωση, την έκσταση και θεία μέθεξη Καλείται ο άνθρωπος να παραιτηθεί από το εγωιστικό του θέλημα και την ατομικότητά του, να σταυρώσει τα πάθη του και να αποκτήσει πνευματικές αισθήσεις. Στον κόσμο αυτό, ο πιστός οφείλει να ζει με πνεύμα ασκητικό, να αρκείται στα ολίγα και απαραίτητα, να κάνει τον σταυρό του ευχαριστιακά για τον επιούσιο άρτο τη σημερινή ημέρα, την ευλογία της ειρήνης και ελευθερίας που ζει να μην καταντήσει ένας χρησιμοθύρας υπερκαταναλωτής με αυτή τη στάση και αυτό το πνεύμα ο χριστιανός ζει τη χαρά του παρόντος και ευχάριστα και εγκάρδια ευχαριστεί τον παροχέα αυτής της δωρεά. η περίοδος της μεγάλης τεσσαρακοστής είναι κυρίω περίοδος οδύνης και πένθους και παρότι ο σημερινός άνθρωπος δεν θέλει καθόλου να πονά και να πενθεί, είναι ο πιο πονεμένος και ο πιο σκυθροπός. Η περίοδος αυτή, αυτό ακριβώς θέλει να μας προσφέρει, την όντως η δονή της ενθεώζωής και την ελευθερία της αθάνατης ζωής, τη διάβασή μας, το Πάσχα το δικό μας, που θα έλθει όμως με την κατάνοιξη την περισυλλογή, την αυτομεμψία, την ύψη και τη μετάνοια. Το πνεύμα της Αγίας Τεσσαρακοστής δεν είναι απλώ από χει μερικών βρωμάτων. Από αυτή την παρεξήγηση θέλει να μας απαλάξει και η ιερή υμνολογία της περίοδου αυτής. Όταν μας καλεί, την πάνσεπτον εγκράτιαν εναρξόμεθα φεδρός. Όταν μας θέλει να προσλάβουμε αγάπη στην λαμπρότητα, προσευχή στην αστραπήν, αγνία καθαρότητα, ευαντρία στην ιστήν. Επίσης να προσέξουμε μήπως βρωμάτων μυστεύουσα ψυχή μου και παθών μη καθαρέβουσα μά την επαγάλει διατροφία. Ιδιαίτερα η περίοδος αυτή είναι υπόμνηση και όθηση για τους αργούς, περίεργους, φύλαρχου και αργολόγους αλλά και για τους άθιμους εμπαθείς και όλους εκείνους που έχουν αποκάμει στον αγώνα της ζωής. Είναι μια παρακίνηση για πνευματική αφύπνιση, για αναζωογόνηση της ψυχής που θα επανορθώσει τα λάθη του παρελθόντος και θα να συγκροτήσει τις δυνάμεις της ψυχής. Στα λοιπόν αδελφοί μου με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας τα μέλη δια εγκρατείας. Νύψομεν εις ώστε να καθαρθώμεν τας αισθήσει και οψόμεθα το απροσίτω φωτί της Αναστάσεως. Αμήν.